Σολαμέντε Περ Περ πότε παλικάρια! Ως πότε, παλικάρια! Και μοίρια αιτή δικέφαλη φτερούγησαν από σπαριόν θυκάρια! φαρμακείο καφενή ό. κέντρο. Με. Συγνώμη το σόμβρακό σου δεν τα αφήνει να φαίνεται ποτέ του. Επειδή είναι παγκόσμια μέρα ποιησης, είπαμε να ξεκινήσουμε αρκετά ποιητικά, διαλέξαμε τον καλύτερο ποιητή των όλων που είναι ο Άδωνις, έχει δώσει τόσες λέξεις, κάναμε εδώ μια σύνθεση με τα φαρμακεία, τα διαγνωστικά κέντρα. Τα παλικάρια και τα σόβρακα. Όλα μαζί ταιριάζουν, νομίζω. λίγο αφαιρετική ποιήση, αλλά άμα ήταν η ποιήση να την καταλαβαίνει ο καθένα, θα ήταν τσι φτετέλι που είχε πει και ο Ελιόπουλο στη γνωστή ταινία. Άρα βάλαμε λέξει που να μην είναι κατανοητέ, αλλά να έχουν ένα κρυφό νόημα και ένα, ένα νήμα που τις συνδέει. Αν δεν μπορείτε να το δείτε, φταίτε εσεί. Άλλωστε για όλα, όλοι αυτοί βγαίνουν και λένε ότι φταίμε εμεί. Είναι όλα καλά, τέλεια, και κάθε μέρα και κάθε μήνα γίνονται πιο τέλεια και φταίμε εμεί. Και για την ποιήση λοιπόν. Φταίτε εσείς, μπορεί να τα λίγο σουρεαλιστικό το πρώτο ποίημα που ακούσαμε, αλλά το δεύτερο που θα ακούσουμε τώρα είναι άκρος πατριωτικό και πολύ έτσι, κατανοητό, θα καταλάβετε γιατί από όλους. Τι μήνα αλέγεσαι Έλληνας, καμίσου, της λευτεριάς αγκρέμισης την κολώνα και μα να νιώθεις, ακούστε, φοβερό πραγματικά ποίημα. Και έμα να, να νιώθει Ίδιο στο κορμί σου Με αυτό που χυθ, χυθεί στο μαραθώνα Και εκεί στη Σαλαμίνα Στην ορμή σου Τι μήνα λέγες Έλληνας Καμίσου Τα χώματα μια χώρα να σε τρέφουν Που γέννησαν ηρώων εποχές Με δάφνες στο κεφάλι σου να στέφουν Προγόνων δοξασμένων ψυχέ. ψυχές Τους θρύλους που σαν άθλεψαν θυμίσου Τι μήνα λέγες Έλληνα. Καμίσου Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια Του Πριάβου τα τείχη να γκρεμίζεις, Τον Ηρακλήσου σαν άνθρωσου να βοηθάς, Του Πλάτωνα τα λόγια να στηθίζεις, Τα Αλεξάνδρου το δρόμο να ακολουθάς. Να πέφτεις σε φτάλοφι στην πύλη, μιλάμε με τη βασιλεύουσα. Να γιάζει το σπαθί σου ο Γερμανό, παλαιόν πατρό. Του 12 να σε μεθούν οι θρύλοι. 12-13 Βαλκανική πόλεμη. Στην πίνδο να σαρπάζει ο ουρανό. Τι να λέγε Έλληνα, καμί σου. Στα μούτρα σου. Θα μπορούσε κάποιο να πει είναι ένα ωραίο ποίημα. Νομίζω το καταλάβατε όλοι. Δεν έχει αυτά τα σουρεαλιστικά. Μια λέξη εδώ, ένα φαρμακείο εδώ, ένα διαγνωστικό κέντρο εκεί. Ήταν πολύ σαφέ. Περιγράφει την ιστορία του Ελληνισμού και τι ακριβώ. Και πώς πρέπει να νιώθουμε όλοι εμείς που είμαστε καθαρό εμείς Ελληνές. Αυτά είναι πείματα από παλιά. Να πάμε στα σημερινά γιατί βγήκε το πρώην πάλι ο ανάπτυξη. Η ακρίβεια καλπάζει, δεν τρέχει. Οπότε είναι στο αντικείμενό του και μίλησε για αυτά τα 22 λεπτά βενζίνης, 22 λεπτά ευρώ που πρημοδοτεί η κυβέρνηση για μόνο 60 λίτρα, για μόνο 60 λίτρα. Έχουμε κάνει όλοι τους υπολογισμούς, όλοι τα θεωρούμε, ψίχουλα, όλοι τα θεωρούμε κοροϊδία. γιατί είναι 13 ευρώ το μήνα. 13 ολόκληρα ευρώ το μήνα για ως, ως ανακούφιση σε όλο αυτό το τεράστιο κύμα ακρίβειας. Γι' αυτά λοιπόν τα 22 λεπτά, είπε ο υπουργό. 22 λεπτά επιδότηση στο λίτρο για τα 60 λίτρα που είναι η μέση κατανάλωση. Τα 22 λεπτά, αν τα αφαιρέσετε από την τιμή που είναι τώρα στο ταμπλό, είναι περίπου η τιμή που ίσχυε πριν την αρχή της των αυξήσεων. Με τις αυξημένε του Νοεμβρίου τυμες, όχι με τις χαμηλέ. Του περσινού έτου για να είμαι απόλυτα ακριβή, είναι μια σημαντική ελάφρυνση είναι η απάντηση. Πάντα να μην σταχρωστά. Είναι μια σημαντική ελάφρυνση είναι η απάντηση. Εδώ κάνει μια αλχημία πρωτότυπο. Λέει ότι είναι. Το λέει στην αρχή για τα 60 λίτρα, αλλά μετά έτσι όπω το διατυπώνει, λέει ότι είναι 22 λεπτά μείωση. Άρα είναι μια σημαντική. Θα ήταν σημαντική αν για όψη η ποσότητα καυσίμου βάλει κανεί. και για κάθε μέρα που πηγαίνει κάποιος το βενζινάδικο, για όποτε αν δηλαδή ήταν μια συνολική ριζική, μείωση 22-20 λεπτών τότε ναι, θα ήταν 22 λεπτά κάτω από την υπάρχουσα του τη Τώρα όμως είναι 22 λεπτά για 60 λίτρα όλο αυτό είναι 13 ευρώ το μήνα είναι μια πολύ σημαντική σύμφωνα πάντα με τα Κριτήρια, φίλτρα του Άδωνη Γεωργιάδη Έτσι λοιπόν θα πάνε σε εκλογές αφού είναι τόσο σημαντική αυτή η μείωση Όχι δεν θα πάνε σε εκλογές το λέει ο Πέτσας, σε μια κρίση ειλικρίνειας ή κάποια άλλη λέξη Όταν ρωτήθηκε, απάντησε ω εξή. Μέσα 22 2022 δεν βλέπετε με ε. τίποτα εκλογέ. Όχι, δεν βλέπω εκλογέ το 2022. Ε. Πρώτον, γιατί ο Πρωθυπουργό είναι κατηγορηματικό πάντα ότι οι εκλογέ θα γίνουν το 2023. <Σ. <Σ. Και το δεύτερο, γιατί όταν είμαστε σε μια περίοδο αναταραχή όπω αυτή, ε, είναι λογικό όταν κάποιο δεν βγάζει το μήνα του, όπω είπε η κυρία Καντώνα πριν, με δυσκο... ή τα βγάζει με δυσκολία, θέλει να τιμωρήσει την κυβέρνηση ανεξαρτήτω αν τα έχει πάει εξαιρετικά σε άλλα παιδεία, γιατί βλέπω αυτή τη ότι δεν βγαίνει. Στρατί, τα Όταν κάποιο δεν βγάζει το μήνα, όπως είπε η κυρία Κατώνα πριν με δυσκο... ή τα βγάζει με δυσκολία, ε, θέλει να τιμωρήσει την κυβέρνηση Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκη. Α, Κυριάκος Αυτό το Α Κυριάκος είναι ο Ντράγκη, ο πρωθυπουργός πια Τη Ιταλία που τον είδε εκεί σε μια οθόνη γιατί είχε κόβει. Τώρα είναι αρνητικό ο πρωθυπουργό μα, έχει ξαναγυρίσει στα καθήκοντά του. Το έχετε νιώσει ότι πάνε τα πράγματα τέλεια όπω πήγαιναν και μέχρι πριν μια εβδομάδα. Λίγο την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια κοιλιά γιατί τα συντώνιζα από οθόνε. Έτσι λοιπόν έγινε μια συνδιάσκεψη πρωθυπουργών του Νότου και ο Κυριακό Μητσοτάκη εμφανίστηκε από οθόνη, ήταν εδώ στο σπίτι. Όλοι οι άλλοι ήταν εκεί μόλι τον είδε ο Ενθουσιάστηκε όπω λέμε όλοι. Κυριακός, δεν λέμε όταν τον βλέπουμε στον δρόμο. Εδώ λοιπόν ο κύριος Πέτσας παραδέχθηκε ότι δεν θα κάνουν εκλογές γιατί αν κάνουν θα χάσουν, θα καταψηφιστούν. Οπότε θα γίνουν οι εκλογές όταν, όποτε, ε, είναι καλά τα πράγματα για την κυβέρνηση. Θα το δούμε. Αυτό μπορεί και σε 5 χρόνια, μπορεί και σε 10 χρόνια όταν στρώσουν κάπως τα πράγματα και να είστε σίγουροι θα στρώσουν, φαίνεται παν όλα καλύτερα και θα στρώσουν πολύ σύντομα τα πράγματα... Η συγκεκριμένη κυβέρνηση αυτή που μας κυβερνάνε δεν είναι τυχαί, το έχουμε καταλάβει, είναι άριστη, αλλά έχουν και το κληρονομικό χάρισμα, όπως μας αποκάλυψε ο κύριος Οικονόμου. Επειδή είμαστε κυβέρνηση ευθύνης, προείδαμε την κρίση εγκαίρως. Μπράβο! Προείδαμε την κρίση εγκαίρως και το σχέδιό μας μας έχει επιτρέψει να μετριάσουμε, όχι να μηδενίσουμε, να μετριάσουμε τις επιπτώσεις των επάλληλων κρίσεων, Όσον αφορά την τσέπη και τη ζωή των πολιτών, χωρί ταυτόχρονα να θέσουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Μπράβο! Προείδαμε την κρίση εγκαίρω. Τώρα βυθίζομαι. Ρίχνε, πρωτού βυθίσω. Μυθίζομαι σε. Ναι, κατοστάρη είπαμε, κατοστάρη μετά. Μπορεί να κοιμόμαστε, αλλά βλέπουμε. Προείδαμε την κρίση εγκαίρω. Το Πο... είπαμε, θα σκοτωθούμε από το κοιμήθο. Λοιπόν. Είναι μια κυβέρνηση η οποία είχε προειδή την κρίση. Εγκαίρω, πια από όλε τι κρίσει, δεν ξέρω γιατί έχουν s πέντε αλλά μάλλον ε, την πετρελαϊκή, την ενεργειακή, την, του πολέμου, κάτι από όλα αυτά. Έκατσε εκεί ο οικονομόμο, σαν Άλυ Βλαχοπούλου, έβαλε και το, τη γαβάθα μπροστά και είδε, μάσισαν, δεν ξέρω τι μάσισαν. μασάνε γενικώ, πριν κάνεις μια πρόβλεψη. Οπότε είδε το μέλλον και επειδή το είχε προειδή το μέλλον. Ε, έβγαλαν ε, αυτά τα μέτρα που έβγαλαν και μας προστάτεψαν τα πολύ σημαντικά 22 λεπτά που ανακούσαμε λίγο πριν από τον Αδωνή Γεωργιάδη το σωστό αυτό που είπες στην ενημέρωση των συντακτών είναι αυτό που ακολουθεί επειδή είμαστε κυβέρνηση ευθύνη, προείδαμε την κρίση εγκαίρος και το σχέδιό μας μας έχει επιτρέψει να μετριάσουμε την τσέπη και τη ζωή των πολιτών <Το> <Το> να μετριάσουμε την τσέπη και τη ζωή των πολιτών. Δεν μας νοιάζει. Α, Κυριάκος. Αυτός, με ένα μηδέν. Α, Κυριάκος. Έτσι λοιπόν εδώ, αυτό ακριβώς μετριάσανε, αλλά έχουνε προειδή, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εσείς αν βλέπετε από πριν κάτι, ε, μην διστάσετε να το μοιραστείτε, 2 11 880. 80 περιμένει μέσα και αυτός προβλέπει διάφορα, οπότε μπορείτε να... Μοιραστείτε αυτά που βλέπετε από πριν. Τι έρχεται, τι σα έρχεται, από πού σα έρχεται. Θα είναι χρήσιμο και αυτό να ξέρουμε τον προορισμό και την προέλευση. Και την προ... τον προορισμό τον ξέρουμε, που πηγαίνουμε. Την προέλευση. Η προέλευση έχει μια σημασία. Κώστε Καραμαλή ο τρίτο. Πρώτος είναι ο Εθνάρχη, ο δεύτερο είναι τη Ραφίνα. Κώστας Καραμαλή ο τρίτο είναι υπουργό μεταφορών. Είναι ένα υπουργό άριστο και αυτό, που κι αυτό θα έχει προβλέψει φαντάζομαι, θα έχει προειδεί τι ακριβώ συμβαίνει. Ε, ο οποίος ε, έχει μέλλον γιατί λέγεται καραμαλής και σε αυτόν τον τόπο όποιο έχει ένα όνομα κάνει καριέρα και μόνο με αυτό χωρίς καμία άλλη αλλά έχει μια σημασία το, το, το, με τα δικά μας εδώ κριτήρια και φίλτρα επειδή ακούμε συνεχώς πολιτικούς στα αυτιά μας τι λέει, πώς το λέει, όχι τι λέει, το τι λέει ξέρουμε το πώς το λέει, ε, επειδή έχει αυτή τη φωνή που είναι σαν ρομπότ είναι λίγο flat επίπεδη, οτιδήποτε και να πει Ακόμη και αν μιλάει για τα καλά της κυβέρνησης το βγάζει με ένα πολύ ουδέτερο στυλ που εμείς εδώ πάντα τα λατρεύουμε αυτά. Και κάνουμε και κάτι που θα μου επιτρέψετε να πω ότι το κάνει μόνο η κυβέρνηση και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας για χρονικά. Δηλαδή δίνουμε στήριξη στους κοινωνικά ευάλωτους. Αυτό κάνουμε. Κύριε Υπουργέ, να <ΣΣ> Δίνουμε στήριξη στους κοινωνικά ευάλωτους. Αυτό κάνουμε. <σχει> Μπράβο, τυχεροί, κοινωνικά ευάλωτοι. Αυτό κάνουν. Το σκεφτόταν, το έχτιζε, το είπε και μόλι το είπε, χάρηκε και λέει: Αυτό κάνουμε. Μόνο χωρί να ερωτηθεί τι κάνετε. Αυτό κάνουν. Στηρίζουν του κοινωνικά ευάλωτου. Πάντα είναι τυχεροί αυτοί οι κοινωνικά ευάλωτοι, κυρίω τα τελευταία δυόμιση χρόνια, αλλά και πριν, γιατί πάντα ήταν στο, στη φροντίδα και στο μικροσκόπιο των κυβερνήσεων. Όλοι οι κοινωνικά ευάλωτοι. Πάντα είναι στι κυβερνήσει πάνω-πάνω προτεραιότητα. Δεν είναι δεν είναι βιομήχανοι, δεν είναι τραπεζίτε. Όχι, αυτά είναι δεύτερα και τρίτα. Δεν είναι οι αγορέ, δεν είναι οι εξοπλισμοί, οι κοινωνικά ευάλωτοι. Και το είπε εδώ ο Καραμάλι, αυτό ακριβώ κάνουν. Άρα, όλοι αυτοί και οι υπόλοιποι που δεν είμαστε ευάλωτοι, περνάμε πάρα πολύ καλά στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο. Αφήνω όμω εγώ τι μακροποίησει και πάω στον πραγματικό κόσμο. Περνάει δύσκολα σήμερα ο κόσμο που παίρνει ένα σούπερ μάρκετ. Όχι είναι η απάντηση. Περνάει δύσκολα κάτι να βάλει καύσιμα. Όχι είναι η απάντηση. <Κι> Περνάει δύσκολα σήμερα ο κόμος που παίρνει σε ένα σούπερ μάρκετ. Όχι είναι η απάντηση. <Κι> Περνάει δύσκολα κάποιος να βάλει καύσιμα. Όχι είναι η απάντηση. Είναι η αλήθεια ότι κάποιος περνάει πολύ καλά και στο βενζινάδικο και στο σούπερ μάρκετ, αρκεί να μην πάει σε αυτά. Αν δεν πάει, ωραία είναι. Περνάει ωραία, για να περάσει απ' έξω το βενζινάδικο και από το σούπερ μάρκετ. Να δει λίγο εκεί τη βιτρίνα, πώ είναι. Να ψωνίζει, να δει την ταμιακή εκεί, τι κοπέλε, τα, τα ράφια, και να φύγει μετά. Να πάει να κάνει κάτι άλλο, γιατί αν μέσα δεν είναι και τόσο όμορφα. Και ειδηλιακά τα πράγματα όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ζήκος τώρα της πολιτικής ζωής κάθισε και μέτρησε. Εμείς όλοι κύριε Παδάκη, κάνουμε μας συμπαθή, κάθε αντιπαθή. Είμαστε όμως όλοι εκλεγμένοι. Ο καθένας μας, όλοι οι βουλευτές, εκφράζει κάποιου ανθρώπους οι οποίοι τη μέρα των εκλογών είπανε θέλω να ακούω τον Γεωργιάδη. Τα πράγμα ίδια! Τα κάνουμε τώρα. Και εγώ ξέρω ότι είμαι και ένας βουλευτής που εκλέγουμε συνεχώς εδώ και 16 χρόνια. Έτσι, δεν είναι ότι ε, με είδαν μια φορά, με βγάλανε, δεν τους αρέσουν. 16 χρόνια εκλέγουμε. Μάλιστα εμένα που με βλέπεις, εγώ. 16 χρόνια εκλέγουμε. 16 χρόνια σχολείο κύριε Μανούλη, εμένα που με βλέπεις. 16. Μάλιστα 16 χρόνια. Έτσι, 16, 4 χρόνια κάθε τάξη. 16 χρόνια εκλέγουμε. Μα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο <laughs> το λέει. 16 χρόνια ο ένας στο δημοτικό. 16 χρόνια ο άλλο εκλέγεται και σε πολύ ψηλέ θέσει γιατί κάποιοι τον ψηφίσουν χιλιάδε, δεκάδε χιλιάδε, κάθε τετραετία και με αυξητική τάση νομίζω, γιατί θέλουν να τον ακούνε. Αυτοί, 80.000, 70, πόσε είχε πάρει, 30, 40, δεν ξέρω, αν έχει σπάσει και η περιφέρεια. Παλιά νομίζω έπαιρναν 70 όταν ήταν ενιαία η, η Β' Αθήνα. Θέλουν να ακούνε αυτή τη φωνή, να τον ακούνε. Το πρόβλημα βεβαίω δεν είναι στον Άδων ή μια χαρά είναι. Το πρόβλημα είναι σε αυτά τα αυτιά που θέλουν να ακούνε. αυτήν τη συγκεκριμένη φωνή να λέει όλα αυτά που λέει ας βάλουμε μια τελεία σε αυτά είναι οι συνεργάτες μας εδώ Υπουργείο, ο ένας καλύτερος από τον άλλον μας δίνουν υλικό τους ευχαριστούμε θερμά το λέμε χρόνια αυτό αλλά σήμερα είναι και η πρώτη μέρα της Άνοιξης έχει έναν ήλιο εδώ όλο αυτό που ζούμε είναι Άνοιξη να μην το ξεχνάμε Η Άνοιξη είναι και αυτή. Σ Άνοιξη. να γίνει η Άνοιξη Ελπίδας. Α, Κυριάκος. Όλοι μαζί. Θα είναι ουρανού κατ' άνοιξη Θα είναι η άνοιξη πλεύρη Σα να μπαίνει η άνοιξη λοιπόν Έρχει έρθει η άνοιξη Σήμερα είναι και τυπικός Τυπικό, ναι. ναι. Ουσιαστικό τυπικό δεν είναι τίποτα. Χειμώνα, βαρύ χειμωνιά είναι. Ειδικά οι τελευταίε δέκα μέρε, πάρα πολύ κρύο, Στο δεν είχαμε ούτε το Δεκέμβρη. Το έχουμε αυτόν τον πολύ ωραίο Μάρτιο. Μαζί με μια ακρίβεια, με μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση και με έναν πόλεμο λόγω τη εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία. Νομίζω καλά πάνε μέχρι στιγμή τα πράγματα. Οπότε περιμένουμε πώ και πώ να ολοκληρωθεί και αυτή η άνοιξη. Άνοιξη. Άνοιξη στα πολιτικά πράγματα είναι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που γίνεται, το τρίτο συνέδριο. Βγάλανε και ένα σποτάκι, μιλάει ίδιος ίδιο ο Αλέξης Τσίπρας Και επειδή πολλοί στο Twitter μα κατηγορούν για συριζαίου, υπάρχουν στο Twitter λογαριασμοί που κάνουμε διάφορε αναρτήσει εμεί τα δικά μα και μα λένε συριζαίου. Μα βάζουν τον μπολάκι για να μα τον τρίψουν στη μούρη. Μα βάζουν σχόλια και απόψει και ετσιτάτα και λόγια του Τσίπρα, τα οποία τα χρησιμοποιούμε κι εμεί εδώ στην εκπομπή. κατά του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, αυτοί μας θεωρούν ΣΥΡΙΖΕΣ. Λοιπόν, αφού είμαστε ΣΥΡΙΖΕΙ, θα ακούσουμε το σποτάκι για το τρίτο συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ. Στην εποχή που ζούμε, δεν χωρούν βεβαιότητες. Παρά μόνο μία. Η αλήθεια βρίσκεται στους σεξ Γκέκε. Yeah, yeah. Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε μια νέα αρχή. Yeah. Να δημιουργήσουμε το πιο δημοκρατικό κόμμα σε όλη την Ευρώπη Μαλώνεις ρε, μαλώνεις, ρε Να αλλάξουμε πρώτα εμείς για να πετύχουμε να αλλάξουμε τη χώρα Ο Ιησούς Χριστός νεκάει, είπε σε Δεν θέλουμε ένα κόμμα αξιωματούχου, Αλλά ένα κόμμα των μελών Δικαίωμα στη μαλακία έχουμε όλοι Ένα κόμμα που θα κυβερνήσει Για το λαό, με το λαό. Πιπηλατζί -πι μου, εσύ, αγώριο. Για να φέρουμε και πάλι τη δημοκρατία στην εξουσία. Ποιο έρχεται, ε? Σε αυτό το προσκλητήριο, α μην κανεί. Το προσκλητήριο. Μου έπεσα τα χέρια. Δεν θέλουμε μαζί μα μόνο όσου δεν έχουν ενστάσεις και διαφωνίε όσα κάνουμε. Σκάσε! Το γκολ του Σκάσε! Το Θέλουμε μαζί μα κάθε σκεπτόμενο και δημοκρατικό πολίτη. Είναι πανηλήθιο όλοι εδώ μέσα. Αυτούς που σκέφτονται διαφορετικά. Καύλα. Αυτού που βλέπουν τον κόσμο αλλιώ. Κάσμε μου! Κάσμε μου! Του Τους επαναστάτες Κάμε επανάσταση Και σε εμάς τίποτα Τους αγωνιστές, τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης Γιατί αυτοί που έχουν όραμα για έναν καλύτερο κόσμο Είναι αυτοί που τελικά τον αλλάζουν Χορίτσα κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα. Ελάτε να προχωρήσουμε όλοι μαζί Το τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία, ελάτε να γίνετε εσείς το κόμμα της νέας εποχής. Πηδιώνται κυρά μου, πηδιώνται εντελώς ηλίτια είσαι, δεν το βλέπεις. Γίνε εσύ ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, πάρε την Ελλάδα στα χέρια σου αύριο. Μπράβο Τσίπρα! Ουάου! Αυτό είναι το σποτάκι, ως ΣΥΡΙΖΕΗ πρέπει να το μεταδώσουμε, το μεταδώσαμε, ε, να γίνετε σίσο ΣΥΡΙΖΑ, μας καλεί ο πρόεδρος του κόμματος, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να γίνουμε εμείς όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε τόση, τόσα πράγματα, έχουμε τόσες ιδιότητες, ως Έλληνες πολίτες, μας καλούν να αναλάβουμε άλλη μία, νομίζω θα το κάνουμε και αυτό... Σε σχέση τώρα με τα, τα τη ακρίβεια, υπάρχουν πάντα οι μίζεροι συμπολίτε μα. Το ξέρετε, του μεταδίδουμε εδώ σχεδόν κάθε μέρα. Γκρινιάζουν, δεν είναι ευχαριστημένοι. Δεν βλέπουν τα 22 λεπτά που έλεγε ο Άδωνη πριν, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν βλέπουν ότι κάνουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ότι ηγούμαστε, που έχει πει ο οικονομού, ότι τα πράγματα πάνε καλά. Ότι έχουμε πρωτιέ στην πανδημία, στι εξαγωγέ. Γενικώ όλοι οι είναι ότι καλύτερο. Ότι είμαστε πρότυπο, παγκόσμιο πρότυπο για πάρα πολλά που συμβαίνουν και. Δεν τα βλέπουν όλα αυτά. Είναι μίζεροι, γκρινιάζουν και θέτουν ερωτήματα. 85, 85 χρονών είμαι. Δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε το ψωμί μας σε λίγο. Εμεί δεν δουλέψαμε για αυτό το κράτο. Δεν δουλέψαμε. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Δεν μας φτάνουν. Εδώ παίρνουμε 380 και πληρώνουμε 380, 380 σύνταξη. Και 330 πλήρωσα ρεύμα. Πώς θα το βγάλω τον μείνα Καμίσου! Αυτά είναι κουραφέξαλα. Για μένα γιατί δεν έχετε που μου δίνετε 438 ευρώ σύνταξη. Πώς θα πάω εγώ να ψωνίζω? Καμίσου! Δεν θα μα δίνει τα ψυχουλά ο Μητσοτάκη! Α, Κυριάκος. Ναι, θα βάλουμε και στην τράπεζα. <laughs> μας κοροϊδεύουνε μωρέ, τι να φτάναμε. Καμίσου! Yeah. Το σόβρακό σου δε τα αφήνεις να φαίνεται ποτέ του. Εκεί; απαντώ εγώ. Ως Πρωθυπουργός η δουλειά μου είναι να, να φτιάχνω συναρμολογούμενα αεροπλανάκια. Καμίσου! Όπως καταλάβατε είμαστε μέσα στι ευχές σήμερα γιατί μπαίνει η άνοιξη, μας έπιασε το ανοιξιάτικο παρά το ότι ο καιρό δεν το επιτρέπει αυτό αλλά εμείς δίνουμε τις ευχές γιατί την άνοιξη η φύσης ανθοφορεί, φοράει το καταπράσινο φουστάνι που γράφαμε στις εκθέσεις στο δημοτικό πέραμε δέκα με αυτές βλακίες και προχωράει, προχωρήσαμε εμείς μάλλον, προχωράει η φύσης, προχωράνε και οι άνθρωποι μέσα στη φύση γιατί και αυτοί ανθοφορούν σε αυτό το πολύ ωραίο Κατά τα άλλα, περιβάλλον. 2.11.10.80.880. Ξανά. Ανθοφορημένο είναι μέσα, και αυτό σα περιμένει. Έχει βάλει και Στεφάνι, με έβαλε και Μάρτι, Στην αρχή του μήνα. Για να μην τον κάψει ο ήλιο. Από το χιόνι προφανώ. Radio papaki παραπολιτικά.gr Το mail του σταθμού αυτή την ώρα το παρακολουθούμε εμεί. Βλέπουμε εδώ τα μηνύματα. Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. ελνοφρενianet.gr Το επίσημο site του ομίλου μα τη Ελνοφρενία. Στο YouTube επίσης μας βρίσκεται στο Ελληνοφρένια Official, από κάτω έχει και διάλογο να κάνετε και απόψεις διάφορες. Και θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, κολλάει στις πρώτες διαφημίσεις. Έλα Αποστόλη, λοιπόν, άκουσέ με, για το τρίτο παγκόσμιο πόλεμο... Του Αν ευχήθηκε πέρυσι υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο ο Μητσοτάκης, σίγουρα πάμε για τρίτο παγκόσμιο. Αυτό πια το κρύο. Mm. Λοιπόν, άκου τώρα. Δηλαδή για το Μητσοτάκη, αν έχει να πει ότι είναι κατέμει. Όχι, απ' δεν άλλη. Ναι, είναι στατιστική. στατιστική. Το άλλο είναι η εξωτερική πολιτική τη Τουρκίας και την εξωτερική πολιτική τη Ελλάδος Αν το είχαμε κάνει γελιογραφία με σκίτσο, θα ήταν η Ελλάδα πάνω σε μια προκυμαία, η οποία είναι το ΝΑΤΟ σταθερό και η Δύση, και ο Ερτογάν, να πλέει σε μια Με τη θάλασσα με ένα καταμαράν και να λέει ο Έλληνα ο υπουργό εξωτερικών. λέει, Κοιτάξτε, πατάει σε δύο βάρκε. Yeah. Άρε, μάρε, κουκουνάρε. Άρε, μάρε, κουκουνάρε. <Άρες>, Διάβασε τη δήλωσή του στου Ναρά. Ποια πόλες, ότι έχουμε κάνει αποταμιεύσει την καραντίνα. Ένα σημαντικό αριθμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων έχουν αποθεματικά. Όχι, ρε. Όχι. Α. Το άλλο που είπε ότι πρέπει οι πολίτε, λέει, να καταλάβουν ότι τα λεφτά, λέει, δεν φυτρώνουν. Άστο διάκο. το γαμ. Το ξέρει είναι. Ότι αυτό το λέει σε αυτού που παράγουν τον πλούτο σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, το αναπτύσσουν. Ο κ. Γιάκο δεν παράγει πλούτο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν επιδοτεί συνέχεια του μεγαλοπιχειρηματίου, του εφοπλιστέ, του καναλάρχε. Αυτό... κάνουν αυτή η αυτοί... παραγωγή πλούτου. Έτσι δεν είστε, απλά ναι, δεν είναι ναι, ναι, ο παραγωγό ο άμεσο, είναι ο μεσάζοντα. Ναι, ναι, είναι γνωστό οι εφοπλιστέ από την εργασία του, την προσωπική παράγουν πλούτο, βέβαια. Ναι, για του εαυτού του βέβαια. Γιατί φόρου δεν ναι. πληρώνουν, μισθού δεν δίνουν, τη προκοπή. Παράγουν ένα πλούτο, απλά δεν μα αφορά ο πλούτο που παράγουν. Καλά, και αυτοί δεν το παράγουν. Εμεί το, το παράγουμε και το παίρνουν αυτοί. Τώρα υπάρχει μια διαφορά. Ναι, ναι, ναι εντάξει, προφανώ. Έχουν, έχουν τα μέσα που λέμε. Έχουν τα μέσα παραγωγή. Ρεκυρίζει και λέει σε ποιον τώρα, σε αυτόν που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να παράξει πλούτο, για να παράξει Χρήμα, ότι πρέπει να καταλάβει αυτό που το παράγει το γαμμένο το χρήμα. Ε, άμα δεν το, Δε το καταλαβαίνει, φυτ... καλά του το είπε να το καταλάβει. Δεν φυτρώνει, δεν το έχει καταλάβει ο άλλο που φεύγει από τις 7 η ώρα το πρωί από το σπίτι και γυρίζει 12 ώρα το βράδυ. Αυτό που θα καταλάβει ότι παράγει πλούτο, αγάπη μου. Με ξεβρίζει. Με ένα δεν γυρνάει σπίτι. Yeah. Και ένα μεροκάμα του κόλου. Νιώθει ότι παράγει πλούτο. Λε να είναι κομμουνιστή ο Τι είναι, έλα σε παρακαλώ. Α, μάλιστα. Καλημέρα, από το δουλειό, σφίλω. Συνθεί. Του μάθει που είχα πάρει τη προάλλον να μου βρει σε ένα ενφοπιστή, ένα, ένα έργο θα έχει τέλο πάντων. Να έρθω εδώ, γιατί πριν από κάτω στο καιρό μιλάμε για όχι τόσο πολύ η καταπληκτική ποιότητα ζωή να διχέσω. Γιατί αντιχαίσει. Καταρχά. Δεν θα πω ότι βενζίνη, ήρθα μια εβδομάδα να δω την οικογένεια πίσω το. Και ανακάστηκα, κάτσο άλλη μια εβδομάδα γιατί δεν είχα συμπληρώσει το 50% τα κρούσματα στην τάξη του γιου μου να αποτελέσουν να έχουν κολλήσει όλοι. COVID και δηλαδή Εμα και αυτά τα μαγαζισμένα μα... δεν μπορούν λίγο να τα μα... σύγχρονηθούν καλύτερα στο πορτοκολάι τον ιό. Μα, μα, μα... Αυτό δεν... με τσατίζει. Περιμένω να, mm. να... να κολλήσουν οι μισοί. Mm. Δεν περιμένω να κολλήσει η μισή. Κόλλα χρήστο mm. νωρίτερα τέλο πάντων. Ε, τι είναι να το κλείσει, παιδί μου, Βουλή. Αυτό είναι, σωστό. Ε. σωστό και αυτό. Χάνω και την παράσταση σου. Θα έρθει καθόλου Δουβλίνο. Ναι, αν το σκεφτόμασταν, Δουβλίνο ήταν η πρώτη σκέψη, να έρθουμε. Η επιδότηση για αυτοκίνητο αφορά 60 λίτρα καυσίμου μηνιαίω και ισούτε στην πράξη με 22 λεπτά το λίτρο. Συνεπώ, η επιδότηση για του τρει μήνε είναι 40 ευρώ. Είναι συγκινημένος με τα μέτρα που πήρε ο κ. Μητσοτάκη. Όλοι είμαστε συγκινημένοι. Όλοι ψάχνουμε τρόπου να χαλάσουμε τα 13 ευρώ. Ε, όχι, δεν μα κοστίζει 200 ευρώ για τρει μήνε. Ταξιτζήσαι. Ταξιτζήσαι. Σώθηκε κι εσύ. 200 ευρώ πότε τα χαλά μια μέρα, σε δύο, σε τρει μέρε. Σε τρει μέρε. Καλύτερα να μα έλεγε ότι μα δίνει ένα χρυπ Αντί παρά μας είπε με τα 200 ευρώ που θα Η πολιτεία θα διαθέσει δωρεάν ένα αρχίδι. Το ένα αρχίδι νομίζω καιρό είναι που σα το λέει με τρόπο ότι σα το δίνει. Εντάξει, πάντα. Α, ναι, θέλω να πω, μην έχει και παράπονο για το αρχίδι. Ακριβώ. Αλλά αντί είναι αρχίδι και δεν το έχουμε δει πολλέ φορέ. Αυτό το ξέρει πια. Βέβαια. Αραμπάδες και καρούλια, ραπανάκια και μαρούλια, μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσανα που έχει αγάπη, ωραία που είναι χωρίς καμιά αιτία. Επειδή είναι παγκόσμια μέρα ποίησης, γι' αυτό ακούσαμε αυτό το ποίημα, πολύ ωραίο ποίημα, βγάλουμε από τη ζωή, γιατί σε διάφορες παραλλαγές, είναι λαϊκή ποίηση εδώ, σε διάφορες παραλλαγές υπάρχει σε διάφορα σημεία χώρας και οι ηλικίες, οι μικρές... τουλάχιστον στα παλιά τα χρόνια, το λέγαμε με παραλλαγές. Ξαναλέω με παραλλαγέ. εδώ κατεγράφηκε στα πρακτικά της Βουλής, διαστόματος κουτσούμπα. Στα, της, στα του πολέμου τώρα είναι το Μέγκα, παίζει ένα βίντεο πριν, είναι ονταποκριτής στη Μόσχα του Μέγκα, ο Λιάτσος, ε, βλέπει και αυτό το βίντεο, παίζει το βίντεο που δείχνει εκεί κάτι αστροναύτες, πάνω εκεί στο διάστημα, οι οποίοι όπω λέει το βίντεο, Έχουν εντυθεί που βρήκαν τώρα τα ρούχα εκεί πάνω, έχουν εντυθεί με τα χρώματα τη Ουκρανική σημαίας, Δηλαδή, με στο διαστημόπλαιο, με στον πύραυλο, υπάρχουν και φορέ σχέσει, διάφορε. Και διάλεξαν να βάλουν ένα κίτρινο και μπλε. Τι ακριβώ είπε το ρεπορτάζ, τι ακριβώ είπε μετά ο ανταποκριτή. Την ίδια ώρα, στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, έφτασαν τρει Ρώσοι κοσμοναύτε με στολές στα χρώματα τη Ουκρανική Sumer. Με στολέ χρώματα τη Ουκρανική Sumer. Ναι, θα πω πρώτα ότι οι στολέ των κοσμοναυτών δεν έχουν καμία σχέση με την Ουκρανική Σημαία. Αντίθετα, είναι του, του Πανεπιστημίου Μπάουμαν, το από το οποίο ουσιαστικά οι τρει κοσμοναύτε ανέβηκαν εκεί και καλό θα ήταν για την αποκατάσταση τη αλήθεια να λέμε κάποια πράγματα όπω γίνονται. Ε, το, Δημήτρη, εμεί δεν είπαμε ότι είναι εναντίον τη Ουκρανική Σημαία. Την ίδια ώρα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έφτασαν τρει Ρώσοι κοσμοναύτε με στολέ τα χρώματα τη Ουκρανική Σημαία. Το ρεπορτάζ έλεγε αυτό το πράγμα, δεν καλό θα ήταν να το προσέχουμε αυτό γιατί βγαίνουν yeah. και λάθος συμπεράσματα γίνονται αυτά γίνονται στα μέσα ενημέρωσης με τα fake news που κυκλοφορούν από τις πηγές γιατί και οι Ουκρανοί έχουν λόγο να δώσουν fake news και οι Ρώσοι σε όλους τους πολέμους γίνεται αυτό, τώρα ειδικά με την εποχή των social media που διαδίδονται όλα αυτά αμέσω. είναι λογικό κάθε πλευρά να θέλει να νικήσει και σε αυτό το πόλεμο, δεν είναι μόνο κανονικό. Φρικόδης πόλεμος είναι και ε, τα, ο πόλεμος στα social media μια που πήγαμε στα ρούχα στις εμφανίσεις και σε όλα τα υπόλοιπα ο Πούτιν έκανε μια συγκέντρωση στη Μόσχα γέμισε και ένα στάδιο και έβγαλε λόγο στους Ρώσους φορούσε ένα μπουφάν το οποίο επίσης συζητήθηκε Λοιπόν, όλη η ανθρωπότητα ασχολείται με τι μπουφάν φορούσε ο Πούτιν χθε. Μάζεψε 200.000, λένε δημοσίου υπαλλήλου. Το μπουφάν γίνει viral. Χαλάει έχει. ο κόσμο. Πόσο κάνει, κάνει. το γύρο του κο... Οι πληροφορίε λένε ότι κοστίζει πάνω από 10.000 λίρε. Πόσο? 10.000 λίρε. Μέσα πενιντάρι στο μοναστηράκι, το βρίσκεις τώρα, τσακατσάκα. Αυτό που έχει κάτι χιλιάρικα, το βρίσκει πενιντάρικο στο μοναστηράκι, να πάμε να μα πει που είναι. Να πάμε να πάρουμε. Θα φοράμε ίδιο δύο μπουφάν με τον Πούτιν, ναι. Θα φοράμε ίδιο δύο μπουφάν με τον Πούτιν, άμα το βρούμε ένα πενιντάρικο. Εδώ ο Γιώργος Αυτιάς ξέρει τα πάντα, όπως όλοι ξέρουμε και ξέρετε, από συνταξούλε, από μισθουλάκους, από αναλύσεις γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, τουρκικά, ελληνοτουρκικά, τη Μέρκελ που την είχε απειλήσει. Των, τους διαπραγματευτές, τον Ντάισεπλν και τους υπόλοιπους, θυμώσαν στο όλοι, θέλει να παλέψει σώμα με σώμα. Εδώ ξέρει και τις τιμές και που ακριβώς πουλάνε στο μοναστηράκι, το περίφημο μπουφάν του, Πούτιν, μια και λέμε Πούτιν, να αναφερθώ λίγο βέβαια, μεγάλο μέρος του κοινού εδώ, δεν είναι στα social media, δεν παρακολουθείτε, γίνεται στο Twitter, εκεί εξελίσσονται διάφοροι πόλεμοι, Και είναι λίγο άγρια τα πράγματα γιατί εκφράζονται όλοι με χαρακτηρισμούς, με αγριότητες Δεν υπάρχει κομψότητα που υπάρχει στο δημόσιο λόγο. Καλό, κακό αυτό. Τίποτα από τα δύο. Και καλό και κακό, κατά τη δική μου γνώμη. Εμεί έχουμε συνηθίσει άλλωστε να μα λούζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Μας λούζουν και παλιά οι φίλοι μα οι Σιριζέοι, μας λούζανε, όταν ε, ε, είχαμε για τον Τζίπρα διάφορα, για το ΣΥΡΙΖΑ, για την αριστερά την πρώτη φορά. Ε, βγάζανε, υπήρχε συντονισμένη επίθεση, να το πω άντε. Α το πω έτσι. Γίνεται και με άλλου, δεν γίνεται μόνο με εμά. Απλά επειδή είμαστε εμεί και είμαι εγώ τώρα εδώ, σα το λέω, σα περιγράφω μια κατάσταση που έχει έτσι, μια αξία, αν μπορεί κάποιο να το παρακολουθήσει. Ε, υπάρχουν συγκεκριμένοι λογαριασμοί που έχουν χιλιάδε ακολούθου, είναι με ψευδόνυμα όλοι αυτοί, δεν ξέρουμε ποιο είναι. Μπορεί να είναι δηλαδή οποιοδήποτε, αλλά βγάζει ένα ψευδόνυμο, γράφει κάτι και μετά το παίρνουν όλοι από κάτω. Κάποιοι λογαριασμοί που φτιάχτηκαν πριν ένα μήνα, πριν δύο μήνε, γιατί έχει και ημερομηνία που έφτιαξε κάποιο τον λογαριασμό. Έχουν όλοι ελληνικέ σημεούλε σε αυτή τη φάση. Με τους Ιριζέρου δεν είχαμε ελληνικέ σημαίε. Τώρα έχουμε πολλέ ελληνικέ σημαίε και ουκρανικές σημεούλε και μα χαρακτηρίζουν πουτινάκια. Εμά την ελληνοφρένεια, ότι στηρίζουμε τον Πούτιν, ότι είμαστε πράκτορε του Πούτιν και ότι παίρνουμε ρούβλια από τον Πούτιν. Όλα αυτά. τα λένε επειδή δεν έχουμε κάνει καθαρή, όπως λένε, ή μάλλον δεν έχουμε κάνει καθόλου καταδίκη του πολέμου. Όποιο ακούει εδώ ελληνοφρένεια, προφανώς καταλαβαίνει, και όποιο ακούει και χρόνια ελληνοφρένεια, ξέρει ότι αυτή εδώ η εκπομπή, εμείς που την αποτελούμε, εγώ αποστόλη και τα υπόλοιπα παιδιά άλλωστε, ε, είναι κατά των πολέμων γενικώ και κατά αυτού του πολέμου δεν θα υπήρχε εξαίρεση, Και από τι πρώτε μέρε μεταδίδουμε ηχητικά από του Έλληνε που ήταν στη Μαριούπολη, οι οποίοι έχει ισοπεδωθεί εντελώ. Υπάρχουν κάποια βίντεο που τη δείχνουν κατεστραμμένη, τελείω. Και εκεί οι άνθρωποι πεινάνε κανονικά και πεθαίνουν και από την πείνα, πέρα από όλα τα άλλα τα δεινά του πολέμου. Ε, οπότε έχουμε κάνει. Έχουμε βάλει τέτοια βίντεο, έχουμε βάλει κείμενα. Βεβαίω, δεν ξεχνάμε τι έχει γίνει. Βάζουμε και άλλα κείμενα. Ο πόλεμο αυτό δεν ξεκίνησε 24 Φεβρουαρίου πριν 26 μέρε του 2022. Όποιο θέλει να. Θεωρείται σοβαρό, βλέπει και το παρασκήνιο, πώ ξεκίνησε από παλιά, πώ φορτώνει κάτι, μια κατάσταση. Ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν ξεκίνησε 1 Σεπτεμβρίου του 1939, όταν ο Χίτλερ επιτέθηκε στην Πολωνία και δύο μέρε μετά κήρυξαν τον πόλεμο η Γαλλία και η Αγγλία. Έχει ξεκινήσει από τη συνθήκη των Βερσαλιών σχεδόν 15 χρόνια πριν. Πώ δηλαδή μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο φτιάξαν τι συνθήκε, την Γερμανία τότε με την ανεργία, με τη φτώχεια. η άνοδος των φασιστικών κομμάτων παντού στην Ευρώπη, όλο αυτό οδήγησε στην 1η Σεπτεμβρίου του 1939. Έτσι λοιπόν και τώρα ο Πούτιν που εισέβαλε σε αυτή τη φρίκη και δημιούργησε αυτή τη φρίκη και διαμελίζει μια χώρα και σκοτώνει αμάχους, εγκλήματα πολέμου γίνονται εκεί κανονικά, κανονικότατα από έναν που υποτίθανε παγκόσμιος ηγέτης και Είναι στην Ευρώπη όλα αυτά, με εκατομμύρια εκτοπισμένου, δέκα εκατομμύρια εκτοπισμένοι και τρία εκατομμύρια πρόσφυγε μέχρι στιγμή. Στην Ευρώπη, ξαναλέω, ξανθεί όλοι αυτοί. Καλοί πρόσφυγες όχι σαν του άλλου τους μαύρου. Λοιπόν, όλα αυτά τα λέμε. Έχουμε αυτή την άποψη ότι πρέπει να τα αναλύει κάποιο. Απλά λογικά πράγματα, δεν λέμε κάτι σημαντικό. Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Δεν μπορούν. Δεν λέω για αυτού που κάνουν δουλειά. Του καταλαβαίνω, πληρώνονται, οκ. Okay. Αλλά δεν μπορούν να το καταλάβουν οι άλλοι. Και κάνουμε χθε, επειδή έβλεπα όλο αυτό το. Παίρνω popcorn εγώ και κάθομαι στο Twitter και απολαμβάνω. <ΣΣΣ> και έβλεπα χθε πάλι υπήρχε μια. Επειδή βάλαμε κάτι για τον πρέσβη εκεί που είπε αυτά τα δικά του: Ότι το τάγμα Αζόφ είναι καλό, τον πρόξενο. τον πρόξενο. Ότι το τάγμα, τάγμα Αζόφ του στάιζε και είπε ότι δεν ξέρει τι διαφωνεί βεβαίω με, με τον φασισμό και την τακτική του τάγματο Αζόφ. Αλλά όμω αυτοί του στάιζαν και ήταν καλά, πέρα από ιδεολογικοπολιτικά, όπω είπε ο πρόξενο. Μου θύμισε αυτό που λέγανε εδώ ότι οι χρυσαυγίτες πάνε περνάνε τι γιαγιάδε απέναντι και πάνε στο ATM τι καλά παιδιά. Και μετά μαχαίρωσαν, σκότωσαν και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί ο φασισμό στην αρχή παρουσιάζεται και σε κάποιε φάσει με καλό πρόσωπο. Τέλο πάντων, τα είπα αυτά ο πρόξενο, βάλαμε αυτό όπω οφείλαμε. Και γιατί ενημερώνουμε και έχουμε μια ευαισθησία και για τα θέματα ανόδου φασισμού. Και έγινε μετά ένα πανηγυράκι. Και κάναμε ένα tweet. Βάλαμε μια φωτογραφία του Άρη Μεσίνη, είναι φωτογράφο που είναι πάνω στην Ουκρανία, με κάτι νεκρού στρατιώτε. Ούτε ξέρω αν είναι Ουκρανοί, ούτε ξέρω αν είναι Ρώση, δεν έχει και καμία απολύτω σημασία. Είναι νέα παιδιά που είναι νεκρά στο χώμα, σε ένα βουβαρδισμένο και μαύρο τοπίο με καμένα δέντρα. Και γράψαμε: Απερίφραστη καταδίκη τη εγκληματική και βάρβαρη εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία. Απερίφραστη καταδίκη του πολέμου, των καταστροφών και τη ανήθικη επίθεση κατά αμάχων. Κατά του πολέμου τώρα και πάντα. Και αρχίσαν από κάτω να γράφουν. Σιριζέοι, πρώτον, μα λένε Σιριζέους Δεύτερον, τώρα το καταλάβατε ότι γίνεται όλο αυτό. Έχουμε κάνει και άλλα τέτοια tweet. Ένα άλλο λέει, ένα άλλο είναι μια μερίδα ανθρώπων και λέει, δεν είναι πόλεμο, είναι εισβολή. Μόνο και μόνο που λες τη λέξη πόλεμο έχει ήδη επιλέξει πλευρά. Ενώ έχουμε πει ότι είναι εγκληματική βάρβαρη εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία. Ενώ χρησιμοποιούμε τη λέξη εισβολή, μα κατηγορεί γιατί δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη εισβολή. χάνεται η λογική, συμβαίνει όλο αυτό, οκ okay, είναι στο πλαίσιο των social media του twitter, κάποιοι κάνουν δουλειά οι ηγέτες και όλοι αυτοί με τα πολλές χιλιάδες πολλές χιλιάδες ακολούθους είναι, ε, ξέρουμε που στοχεύει αυτό, την προηγούμενη εβδομάδα το είχαμε και με την Ποφίλιο, είχε πιάσει και εμάς ε, το, το ρεύμα ε, Κάποιοι αναγκαστήκαμε να τα διαγράψουμε, να τα στείλουμε και ω αναφερόμενα στο twitter διότι είχαν σεξιστικές Αναφορές και για την Ποφίλιου και για μας ε, οπότε αυτά φύγανε και κάποιοι από ό,τι είδαμε μετά διαμαρτυρήθηκαν αλλά αυτά θα φεύγουν εμείς δεν έχουμε διαγράψει ποτέ από το, τις ελληνοφρένες στο λογαριασμό αλλά όταν υπάρχουν κάποιοι θα έρχονται στην αυλή τη δική μας για να βρίζουν με χειδεότητες πολιτικές απόψεις διαφορετικές ναι επιβάλλεται βρίσιμο ναι επιβάλλεται αν μπείτε τώρα στο λογαριασμό τη ελληνοφρένες από κάτω Μας καταχαιριάζουν όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε Μας λένε και σιριζέους Αυτό είναι το χειρότερο Αυτό είναι το χειρότερο από όλα αυτά που μπορούμε να δεχτούμε Όπως και να έχει είναι πολύ ωραίο όλο αυτό Το απολαμβάνουμε μέχρι στιγμή popcorn, κάθε μεσημέρι που τελειώνουμε από εδώ ε, Και παρακολουθούμε τρώγοντα τα ρούβλια που έρχονται Από τη Ρώση και Πρεσβεία Και βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί Δεύτερο μέρος του λαού τώρα Και εδώ είμαστε Γεια σα παραπολιτικά. Γεια σα τα ίδια. Ε, θα ήθελα, μπορείτε να μου πείτε πότε θα πληρωθούν οι συντάξει του ΙΚΑ. Το Αγίου τέτοιο ανήμερα, τόπο πρωθυπουργό. Για πέστε το. Mm, σωθήκατε. <laughs> ναι, σώθηκα. Γιατί δεν μπορώ να βγω έξω. Είμαι μόνη μου και είναι πολύ κρύο. Έχω κάποια ηλικία. Καθίστε μέσα έξω, τι να το κάνει. Να βγει έξω, έξοδα είναι μόνο. Τώρα θα μου πει <laughs> και μέσα, μέσα με μπουφάλι και κουβέρτα. Μην αναλύσει δεν συμφέρει. Το ξέρω, το ξέρω. Θα μου πείτε τώρα πότε θα Συνταξήκα. Πού να ξέρω, φτιανέ μου, ξέρω εγώ. Δεν είναι παραπολιτικά. Είναι, πάρα πολύ τα ξέρουμε κιόλα. Υποτίθεται ότι ήσασταν σαφώ. Ε. ε, τώρα τι υποτίθεται, τώρα μεγάλη κουβέντα. Ε, ανοιμάτες. Ναι, γεια σα. Εγώ ήθελα να προτείνω να απαγορευτεί και ο αφού τα Μπολσόη δεν πρέπει να τα βλέπουμε. Ο ή τα Μπολσόη. Και τα Μπολσόη τα απαγόρευσε η Υπουργό. Φανταστείτε λοιπόν να χειροκροτεί η Αθήνα τα Μπολσόη και του Ρώσου καλλιτέχνε τη στιγμή που σφυροκοπάει η Ρωσία την Ουκρανία. Τώρα θέλετε τον Τολστόη εσεί. Εγώ προτείνω και του συγγραφεί. Μάλιστα. Ο Γκόρκι, τον Και ο Τολστόη, τα πει. Θεωρείτε τα λέμε πρώτη μέρα σήμερα. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν έχετε αντίρρηση ή έχετε. Όχι, καμία. Σα απαγορεύω θα... μέσα σε όλε. Σα ευχαριστώ πολύ που σα ακούω. Άντε, για. Ρε φίλε Έχω μια ερώτηση που εσύ πρέπει να ξέρει γιατί ξέρει και πολλά. Έτσι, έτσι. Yeah, Όλοι οι yeah, ερωτική άνθρωποι yeah. ξέρουν πολλά. Δεν μου το φίλε. Αν ξέρει ο σοτήρη ο Σιόδρα, πού είναι. Ο Άρχον φικιάλειο συνοή. Ο άρχο, ο άρχο. Ποιο ο ο σωτήριο Σιόδρα. Τώρα έκανα μια εκκλησία θα δεν ξέρω εγώ. Και στην Αγία Βεβαίρα. Θα έρχεται να τελειώσει <laughs> όλο αυτό κάτι, να, να, να ασχοληθεί με τη ζωή του. Το φανελάκι μου έχει λύψει, δε φίλε. Το φανελάκι έρχεται, κάτι ακούω για το τέταρτη δόση. Ετοιμάσει να δει βυζή κυριά και φανελάκι τηόδρα. Πάλι η τέταρτη δόση δεφερετικά τι δώσει Πάλι, είναι είναι αναμνηστική εκεί, και... το βιζιόν του Πρωθυπουργού Γαμμώ την τρέλα μου, λοιπόν, ξέρετε, Hugh εμάς, αυτό <σκε GOT> είναι Έχουμε το μητσοτάκι άρρωστο Ακόμα Δεν ξέρω, έχει πάει τρίμερο. Άμα, δεν πέρασε. Πάντα άκουσε. Πριν το τρίμερο, να έχει δίκιο. Πλησιάζει το τέλο τη εβδομάδα. Κάπου να τελειώνουμε με αυτό. Πρέπει να φύγει. Πρέπει να να παρουσιάσει διέργο σήμερα με το διέκριμα για να φύγει. Δεν λες που δεν έγινε καμιά μαλακία παραμονή τη 25η. Μνημόνιο ναι. θα έφερνε από τα νεύρα του. Μήπω πρέπει να τρεκτιμήσω λίγο παραπάνω κάτι αυτό. Καλά, εσύ στη δουλειά σου έχει δώσει ψωμί, αλλά και οι υπόλοιποι. Και οι υπόλοιποι. Που μα δέμα... παίρνει το ψωμί. <laughs> Μνημόνιο σου λέω θα έφερνε από τα νεύρα του. Λιτότητα. Oh, wait. Oh. <laughs> <laughs> mm. Αποστολή, ναι, πρώτη φορά. Πρώτη φορά, φορά πρώτη. τι, αριστερά, όχι. Ωχ, την πατήσαμε, δηλαδή. Μη μου πει. Πρώτη φορά τόσο αριστερά, εντάξει, είπαμε. Πρώτη φορά το σηκώνει πραγματικά με την πρώτη ρεφιλέ. Α, ε, ναι, ναι. Δεν φταίει εσύ, αλλά ναι, οκ, okay, μπράβο, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, ενημέρωση, φαντάζομαι για όποιον ενδιαφέρεται. Έχει βγάλει ένα υπέροχο βίντεο η και εξηγεί τα αίτια για τα οποία γίνεται ο πόλεμο αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Είτε διαφωνεί είτε συμφωνεί με το κουκουέ και την ΚΝΕ, παρουσιάζονται το Και εξηγούνται και με βιντεάκια και με τέλο πάντων παλιότερα βίντεο αποδηλώσει τα πραγματικά αίτια για τον οποίο γίνεται ο πόλεμο στην Ουκρανία. Όποιο ενδιαφέρεται και θέλει όντω να έχει άποψη και να έχει τεκμηριωμένη άποψη, α να το δει. Ακόμα και αν διαφωνεί με τον κουκουάκι τη νύχτα. Λοιπόν, από όσλο σε παίρνω. Θέλω να ξέρω μέχρι πότε είσαι, τον Απρίλιο, Πότε έχει στο Σευρό του Νότου, μέχρι πότε είναι. Τώρα λίγε παραστάσει είναι λίγα Σάββατα να έρθει. Ωραία, πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν θα έρθω, θα σε χαιρετήσω και θα ανατιμάζω να ότι είμαι από όσλο. Τι είσαι, τι είσαι. Από όσλο σε παίρνω, από την Ορβηγία. Όσλο, όσλο, οκ. Okay. Όταν θα έρθω. Ο Σλανό που λέμε, ο Σλανό και ο Σλανή. <laughs> Όχι. Mm. Εγώ με απουλάρισα, σύντροφο. Απλώ θα μα έκανε η μοίρα μετανάστη να με σα γυράβουμε. Παρακαλώ Ναι θέλω μια παρέμβαση άμα μπορείς Δεν μπορώ να είστε καλά προσπάθησα Ευχαριστώ Παιδιά σε περίοδο πολέμου Πρέπει να πηγαίνουμε λίγο προσεκτικά Όλοι, όλοι είναι... έχετε δίκιο Καλώ διαμαρτύρεστε τελευκάνε Δεν βγαίνει ο μήνας Χίλια προσεκτική. δίκια έχετε Είμαστε από πάνω Κάνουμε ό,τι μπορούμε Μια μέρα δεν έχει περάσχος να βρούμε μια λύση Σε ένα πρόβλημα Δεν είναι εύκολα τα πράγματα Αλλά θα τα καταφέρουμε, σας το ορκίζομαι Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω Ότι θα δώσω το αίμα μου Για να εκδηγηθώ και να αλευθερώσω την πατρίδα Μέρες που έρχονται και 25η Μαρτί Ορκίζεται λοιπόν, βάλαμε και τον όρκο Θα αλευθερωθούμε με αυτό το πολύ αισιόδοξο Σας αποχαιρετούμε, τρίτο μέρος του λαού Κολλάει στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας Έλα εγκατα, πού είσαι Εδώ Μιαου, Τελικά είμαστε από τη σωστή πλευρά τη ιστορία. Ναι, απλά λίγο σε αυτή τη σωστή πλευρά το έχουμε δαγκώσει λιγάκι. Το είπε ο Μτσοτάκη, ε. Ναι. Τώρα η μαλακία είναι ότι δεν είμαστε στην ίδια πλευρά τη ιστορία με το πετρέλαιο. Για σε ρωτήσω κάτι, επειδή είσαι γάτα, σαν και αυτέ που περνάνε το δρόμο και τι πατάνε τα αυτοκίνητα. Α, χιμωράκι, ποπο. Έκτακτο, μπράβο που χορτάσατε. Μπράβο, μπράβο. Να είστε λίγα. Να σου πω κάτι. Κάπα, θα κρυώσατε. Χαίρετε τη Εσπέρα! Γεια! Χαίρετε, οφείλει, πώ έχετε! Εγώ είμαι έξαλη! Γιατί ηρέμησε! Μην κάνει καμία τρέλα! Όχι, δεν θα κάνω! Εκάνε καμία τρέλα! Αυτό που δεν κάνουμε, καμία τρέλα μα έχει φάει! Αυτό λε! Κάντε καμία τρέλα! Ρε, ή Θα Να χαρούμε λίγο τη ζωή! Γεια, έχεις πρόταση! Για να χαρούμε τη ζωή! Ο μπάφο! Όχι, ρε, για τρέλα! Μια τρέλα είναι να ψηφίσει η ριζανά, μια τρέλα! Εγώ! Ούτε δευτέρα παρουσία! Μου πε τρέλα Ούτε δευτέρα Λοιπόν, είμαι έξω φρενών με την πρώτη πολίτη τη στην κυρία Σακεράδο που πάει και υποδέχεται τα παιδιά πρόσφυγε που από την Ουκρανία και πολύ καλά κάνει και τα έρχεται και να πάνε πολύ καλά στο σχολείο και τα. Δεν όμω όπω η Σία 20 Όχι, δεν ταγκάλιασε. Τα Πριν εβδομάδε πήγε στον Εύρο. Δεν ταγκάλιασε τα εκείνα τα παιδάκια που έχει και ασυνόδευτα παιδιά εκεί. Αυτά γιατί είναι καλά παιδιά κατώτερου Θεού. Ρωτάω. Και τώρα γιατί δεν Όχι, όχι, όχι. Αυτή είναι διαφορετική τώρα. Το έχουμε πει τώρα. Αυτή είναι. Λευκή. Λευκή, είναι... χριστιανή, άρη, ξανθή. Λευκόμενε που ο Μέσο Έλληνα νομίζει ότι θα έρθουν εδώ να εκδοθούν. Έτσι ακριβώ. Γιατί πιο μπροστά τι ήταν για ακριβώ εκδιζόμενε. Τώρα mm. έγιναν κτηνοεκδιζόμενε. Είναι περισσότεροι. Μωρό μου. Καλησπέρα. Ένα δευτερόλεπτο να κλείσω τα μάτια μου και να σε φανταστώ. Εμεί σου! Ε, ε φορά Μαρτί. Ναι. Γιατί μου ήταν πολύ χρήσιμο να βάλουμε στο χιονιά να βάλω ένα μάρτι. Γιατί κάνει αντανάκλαση ο ήλιο πάνω στο χιόνι και μαυρίζουμε. Κάνουμε το σημάδι από τα γυαλιά. Από τα χειροδρομικά. Τρία χρόνια με αυτό το γάμιο. Σε τζάμπα το φοράμε το κόσμο μα Το χέρι. Ρε που σου, πού καταντήσαμε. Μα κατήντισε. Να σα πω και κάτι άλλο. Είδε εμεί οι φτωχοί που τον με τον κακομίρι. Πήγαινε να κάνει με ξεπατικό στο μακρόν και βγήκε η Μαριό η κλαβιά μου. Ναι, ναι, η προσπάθεια αρκεί γιατί είμαστε και καλοί άνθρωποι. και τα συγχωρούμε όλα. Τι είμαστε εμεί, τι κάνουμε. Είμαστε καλή άνθρωποι. Και τα συγχωρούμε σε παρακαλώ πάρα πολύ. <laughs> λοιπόν, να σου πω να μπει στο στιγμή, την άλλη παρασκευή mm. να πει, οι τρει πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο 218-80 θα κερδίσουν 20 λίτρα βενζίνη για την παράσταση του από στέλουν Παρπαγιάνει, το πέντο. Να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα. Ρε. Καλύτερη είναι η προσφορά η δική σα από φαινό, ακόμα και μα πέταξα στη μούρη 13 ευρώ. Εννοείται με καλύτερη προσφορά και έχει και περισσότερα κέρδη να έρθει καν παράσταση. από το να πάρει στα 13 ευρώ του μισοτάκι. Θα πάρει κανένας γέρος Τα 13 ευρώ του Μητσοτάκη Θα γεμίσει δηλαδή ο μπαμπάς μου βενζίνη Το πιθανότερο είναι να πάρει Να μπετώνει με βενζίνη 13 ευρώ Να πάει να τους λούσει όλου. <laughs> Θα το, το πω τη θα χάρει πολύ. Πολύ χαρά θα κάνει. <laughs> και να βρει επίση το δήμιο. Αϊ, παρά τα μαρθιμία που βρήκε να πει κάτι και εσύ για το τζίπρα. Θα I... σου κάνω μόλι μια ερώτηση με την ευκαιρία. Mm -hmm. Εκείνα mm -hmm. τα λεφτά που είδω στου πλανόδιου. Πόσα ήταν. Ε, τα λεφτά που είδω στου πλανόδιου ήταν 50 ευρώ, 10 ευρώ. 50, 50 έδωσε. 50. Δεν ξέρω, δεν είναι. 50. 50. Καλά, στα για <laughs> <αρχίδια, laughs> το δικά του είναι. Γιατί να με δώσει. <laughs> <Αλλά> να <laughs> σωστό, είναι κάτι... έκανε και το μάγκρα. Ρε, που πώς... <laughs> θα κυκλοφορούσε με λεφτά στην τσέπη, είναι δυνατόν. Ο κόσμο είχε πέτα. Εσύ τόσο πολύ πάνω του Από την αγάπη του Άσε του... με το αίδα Κορονοπάρτη Κορονοπάρτη <σίλει> για την αγάπη στο Τσίπρα Μαζευτείτε παιδιά Μην τον αγαπάτε τόσο Δεν αντέχετε Βρε η ζήλια να τα ψωρω Θα γέμιζε όλη η χώρα Θα σκάσετε βρε από τη ζήλια Ζηλεύω Ζηλεύω <σίλει> Φαμένα, έλα. Ζηλεύω το μικρό στο γατί Στα πόδια σου Κοιμάται όταν διαβάζεις Έλα γεια Δεν ξέρω αν Κοιμάστε και μαζί I'm not so sure that it's